Αγαθώνει το εξομολογήσε το Κυρίο και ψάλει το όνομα τη σου ύψιστε, το αναγγέλει το πρωί του ελεό σου και την αλήθειά σου κατά νύχτα, εντεκαχώρδο με το δύσιν κυφάρα, ότι έφρανα με κύριε εν τη ποιήμασή σου και εν τη έλχη των χειρών σου αγαλιάσω με. Ο σε μεγαλύπτει τα έργα σου κύριε σφόδρα ευαρίντιζαν οι διαλογισμοί μου. Ανήρα αφρονού γνώσετε και ασύνετε όσου συνήσυ ταύτα, εν του μαρτολού και διέκυψαν πάντε οι εργαζόμενοι την ανομία, όπω αν εξολοφρευθώσουνε τον αιώνα του αιώνα. Σύνδε ύψιστο ει τον αιώνα, κύριε, ότι οι δούοι εχθρίσου, κύριε, οι δούοι σου απολούνται, και διασκορπιστήσονται πάντε οι εργαζόμενοι την ανομία, και υψωθήσετε ω μονοκέρωτος το κέρασμα και το γύρασμα ενελαίου Και πείδεν ο φθαλμό μου της εχθρίσμου, και εν τη επανεσταμένη υπεμέπονη λεγωμένη, το ούσμο. Δίκαιο ω φίλη εξαντίσει, ω ή κέντρο είναι το Λιβάνο πληθυνθήσετε. Πεφυτευμένοι το οίκο κυρίου, εντεσαβλέει του Θεού ημών μόνο εξαντίσωση. Έτσι πληθυνθήσουν οι ανιγύριοι και ευπανθούν έσοντε. Το ότι ευθύ κύριο ο Θεός ημών, κι ουκ και εσναδικία αυτό. Πύρο σε εν ευπρέπει ενενεδίστατο, ενενεδίστατο κύριο δύναμην και ή είτε σούς αλευθίσετε. Έτοιμος ο θρόνος από τότε, από το αιώνος είναι. Επείραν οι ποταμοί, Κύριε, επείραν οι ποταμοί, φωνάς αυτό, αρούσεν οι ποταμοί, επιτρίψες αυτό. Αποφωνών εδάτων πολλών θαυμαστεί, μετεωρισμή της θαλάσσης, θαυμαστώσεν υψηλής ο Κύριος. Τα μαρτυριά σου επιστόθησαν σφόδρα, το οίκος σου πρέπει Αγίασμα, Κύριε, εις μακρότητα ημερών. Θεό εκδικήσεων, κύριε, ω θεό εκδικήσεων, επαρησιάσω του. Υψώθητε, οκρίνω την γη, απόδοσαν τα πόδωση τη υπερηφάνεια. Έω ε, πότε αμαρτωλεί, κύριε, έω ε, πότε αμαρτωλεί, καυχήσονται. Φθέξονται και λαλίσου στην αδικία, λαλίσου υπάντηση εργαζόμεν την ανομία. Τον λαό μου, κύριε, ταπίνωσαν και την κληρονομία σου εκάκουσαν. Χείραν και ορφανών απέκτηναν και προσήλυτον εφόλευσαν και είπαν. Ο κόψετε Κύριος, ο δε ο Θεό του Ιακώ. Σύνεται διάφρονε στο λαό και μωρεί ποτέ φρονίσατε. Ο φυτέυσα το όσο χει ακούει, ή ο πλάσα των οφθαλμών ο κατανοεί. Ο παιδεύον έθνη ο ελέγξει, ο διδάσκον άνθρωπο να γνώσει. Κύριε ω και του διαλογισμού των ανθρώπων, ο τι σημάτι. Μακάριος άνθρωπο όν αν παιδεύσει, κύριε, και εκ του νόμου σου αυτό. Ο αυτών αθημερών πονηρών, έω σου οριγεί το αμαρτωλό γόρθου, ότι ού καπώ είναι κύριο των λαών αυτού, ή την κληρονομία αυτού που την καταλήψει, έω σου δικαιοσύνη επιστρέψει κρίση, και ερχόμενη αυτή σπάντιση ευθύ την καρδιά. Τι αναστήσε τέμη επί πονηρεγωμένη, ή τι συμπαραστήσε τέμη επί του εργαζομένου στην ατομία, ή μοί ότι κύριο εγωίθησε έμη, παραβραχή παρόρκησε το άδειο ψυχή έλεγω, σε σάλευτε οπούς μου, το έλεγω σου, Κύριε βοήθημη. Κύριε, κατά το πλήθος των οδυνών μου, εν την καρδία μου οι παρακλήσει σου έφραναν την ψυχή μου. Μη συμπροσέστος η θρόνος ανομίας, ο πλάσων κόπων επί πρόσταγμα. Φυρεύσουσιν επιψυχή δικαίου και κατά καταδικάσονται. Και γένετο μη Κύριους εις καταδυγήν και ο Θεός μου εις βοηθώνε Αποδώσε αυτή κύριο στην ανομία αυτών και κατά την πονηρία αυτών αφανεί αυτού κύριου ο Θεό. Δόξα, Πατρίκη, Ιώ και Αγιετ Μέλμαντ, και νέοι κυρίοι Κρίστο αιώνα των αιώνων Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα ο Θεό. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, αδόξα ο Θεό. Κυρίε κυρίε Λέισον, κυρίε δόξα πατρή και Υιό, και Υιόν και Υιό, πνεύμα, και ΑΗ και εις τους αιώνας των αιώνα. Δεύτε αγαλία το Κυρίο, αλλά το Θεό το Σω Κύριμον. το πρόσωπον αυτού εν εξομολογήσει και εν ψαμίς αλλά με αυτό. Ότι Θεός μέγας Κύριος και βασιλεύς μέγας επιπάς αυτοί, Ότι η τυχηρία αυτού τα πέρατα τη γη και τα ύψη των ωραίων αυτού εσύ ότι αυτού αισθήνει θάλασσα και αυτός επίησαν αυτοί και την ξηρά με χείρες αυτού έπλασαν. Δεύτε προς την και προσπέσουμεν αυτό και κλάψομεν εναντίον Κυρίου του ποιήσαντος ημάς. Ότι αυτός εστιν ο Θεός σιμων και εμείς λαός νομείς αυτού και πρόβατα χειρός αυτού. Σήμερον, εάν της φωνής αυτού ακούσετε, μη σκληρίνετε τα σκαρδία σιμων ως εν το παραπικρασμό, κατά την ημέρα του πειρασμού εν Που επίρασαν με οι πατέρες ημών, με και είδουν τα έργα. Τε σαράκοντα έτη προσόχθησα τη γενναία εκείνη και είπα, αείπλανώντε την καρδία, αυτή δε οκέδωσαν, ο κέδωσαν τα σωτώσουν, ως όμω εν μου, εις ελεύσονται την άσετε το Κυρίο άσμα κενών, άσατε το Κυρίο πάσα ειχέ. Άσετε το Κυρίο, ευλογήσατε το όνομα αυτού, ευαγγελίζεστε ημέραν εξ ημέραν στο σωτήριον αυτού. Αναγγείλατε εν της έθνης ειν αυτού, εν πάση της λαΐς τα θαυμάσια αυτού. Ότι μέγας Κύριος και τόσους φόδρα, φοβερόσες την υπερπάντα στου θεού Ότι πάντες οι των εθνών δαιμόνια, ο δε Κύριος τους ουρανούς επίσην. Εξομολόγησης και ωραιότης αυτού αγιοσύνη και μεγαλοπρέπεια εν το αγιάσματι αυτού. Ενέγκατε το Κυρίο επατριέ των εθνών, ενέγκατε το Κυρίο δόξον και τιμή. Ενέγκατε το Κυρίο δόξον ονόματι αυτού, άρατε θυσίας και εσπορεύεστε στα σαβλάς σαυλάς αυτού. το Κυρίο εναυλοί αγίοι αυτού, σαλευθείτε από προσώπου αυτού πάσα η γη. τη δυσέθνεσιν, ο Κύριος εβασίλευσε και γαρ την οικουμέ «Ητι σου σαλευθίσετε, κρινή τα παιδεία και εν ευθύτητη. του σαν η ουρανή και γαλλιάστο η γη, σαλευθεί το η θάλασσα και το πλήρωμα αυτής. Χαρίσετε τα πεδία και πάντα τα εν αυτής. τότε γαλλιάσονται πάντα τα ξύλα του τιμού, προπροσώπου του Κυρίου, ότι έρχεται, ότι έρχεται, κρινέ την γη. Κρινή την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαου εν διαλυθεί αυτού. Ο Κύριος ο Βασίλαξε να εκεί εφρανθήτωσαν νήσι πολλές. Να έφυγε γνώφος κύκλο αυτού, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωση του θρόνου αυτού. Πήρε να αυτού προπορεύσεται και θελωγεί κύκλο τους ενθρούς αυτού. Έφανανε αστραπέ αυτού του οικουμένη, είδε και εσαλέφθη Τα όρη όσοι κυρώς ετάκησαν, από προσώπου Κυρίου, από προσώπου Κυρίου πάσης της γης τα οι ουρανοί την δικαιοσύνην αυτού και είδωσαν πάντες οι λαοί την δόξαν αυτού. Εσυνθήτωσαν πάντες οι προσκυνούντες της γλυπτής, οι εγκαυχόμενοι εν της ιδόλης αυτού προσκυνήσατε αυτό πάντες οι άγγελοι αυτού. Ήκουσε και εφράν θυσιών και γαλλιάσαντο εθυγατέρες της Ιωδέας, ένε και των κρυμάτων σου κύριε. ότι εσύ Κύριος ύψιστος επιπάσαν την γη, σφόδρα υπερρυψώθης υπερπάντως στου θεού. Οι αγαπώντες των Κύριων μισείτε πονηρά, φυλάσσει Κύριος τας ψυχάς των νοσίων αυτού, εκ χειρός αμαρτωλών γρίσετε αυτούς. Πώς ανέτειλε το δικαίο και της ευθέστη καρδία εχθροσύνη. Εφράνθητε δίκη εν το Κυρίο και εξομολογήστε τη μνήμη της αγιοσύνη αυτού. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγιοπνεύματι, και νύχια και ει του αιώνα των αιώνων να μην. Αλελούι, αλληλούι, αλληλούια δόξαση ο Θεό. Αλελούι, αλληλούι, αλληλούια δόξαση ο Θεό. Αλελούι, αλληλούι, αλληλούια δόξαση ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και γιο πνεύματι. Και νύχια οι και ει του αιώνα των αιώνων Κύριο, νό, επίσημα, να μην. Άσατε το κυρίω άσμα κενών, και ο Βραχίων ο Άγιος αυτού. Εγνώρισε κύριο το σωτήριον αυτού εναντίον των εθνών, απεκάλυψε την δικαιοσύνην αυτού. Εμνήσε του ελέου αυτού το Ιακώβ και της αληθείας αυτού το οίκο Ισραήλ. Είδωσαν πάντα τα πέρατα της γης το σωτήριον του Θεού ημών. Αλλά αλλάξατε το Θεό πάσα η γη. Άσατε και αγαλιάστε και ψάλατε. Ψάλατε το Κυρίο εμκυθάρα, εμκυθάρα και φωνή ψαλού. Εν σάλπινση συνελατές και φωνή σάλπινγκ ω κερατίνε, αλλά λάμψετε νόπιον του βασιλέου σκηρή. Σαλειφθείτε η θάλασσα και το πλήρωμα αυτή, οι οικουμένοι και πάντες οι κατοικούντε είναι αυτοί. Ο κροτήσουσε η χειρή επί του αυτού, τα όρια γαλιάσουν την οτι οίκη την γη. Κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη και λαούσουν Ο κύριο ευασίλευσαν οργιζέ του σαν ο καθήμενος επί των χερουδίων σαλευθεί το υγιή. εν ενσιών, μένα και υψηλό σου την επιπάντα στου λαού. Εξομολογισά του σαν το όμα το μεγάλο, ότι φοβερών και άγιονε, και τιμή βασιλέω κρίσιμα να πά, σι τιμή σα και δικαιοσύνη, σι σα. Υψούται κύριων των θεώνημων, και προσκυνείται το υποποδίο των ποδών αυτού, ότι άγιοσε. Μωυσής και Αρών εν της αυτού και Σαμουήλ εν το όνομα αυτού. Επικαλούν των τον Κύριον, και Αυτός εισήκουσεν αυτών εν στείλων εφέλης ελάλη προς αυτούς. Ότι εφύλασσον τα μαρτύρια αυτού και τα προστάγματα αυτού την αυτοίς. Κύριε ο Θεός ημών σοι επίκουσι αυτών ο Θεός σοι εδήλατος εγίνω αυτή και εκδικώνε πάντα τα επί αυτών. Υψούτε Κύριον τον Θεόν ημών και προσκυνείτε εις Άγιον αυτού, ότι Άγιος Κύριος ο Θεός ημών. Αναλλάξετε το Κυρίο Πάσαγη, δουλεύσετε το Κυρίο ενευρωσύνη, εισέλθετε ενώπιον αυτού εναγαδιάση. Γνώτε ότι Κύριος αυτός έστεινον Θεός ημών, αυτός επίσης είναι ημάς του χιμής, εμείς, εμείς είναι λαός αυτού και πρόματα της νομής αυτού σε έλθετε εις τα αυτού εν εξομολογήσει, εις τα σαυλάς αυτού εν ύνης. Εξομολογήστε αυτό, ενείτε το όνομα αυτού, ότι Χριστός πηρε στον αιώνα το έλεος αυτού, και χρήση νασου γενεάς και γενεάς η αλήθεια αυτού. Έλεος και Κρίση άσομες η Κύριε, ψαλό και εν εδώ αμώμο, πότε είξες πρόσδερ. Διεπορευόμενα κακία καρδίας μου εν μέσω του οίκου μου. Ου προεθένει προοφθαλμόν μου πράγμα παράνομων, παραβάσεις παραβάσει ενίσυσαν. Ου και κολλήθυμη καρδία σκαμβή, εκκλίνοντα απεμού του πονηρού, ου και γίνοσκον. Πον καταλαλούν τα λάθρα των πλησίων αυτού, τούτων εξεδίωκων. Περιφάνω φθαλμό και απλή στο καρδία, τούτο ου συνίστιον. Οι οφθαλμοί μου επί του πιστού τη γη, του συγκαθίστε αυτού με ταιμού, εν ούτου μη λειτουργη. Ο κατόκεν μέσω της οικίας μου πιώνει περηφανίαν, λαλών άδικα ου κατεύθυνεν ενώπιον των οφθαρμών μου. Ις απέκτηνον πάντα στους αμαρτωλούς της γης, του εξολοθρεύσε εκπόλεως κυρίου πάντα στου εργαζομένου την ανομία.